Σύνολο φωτιά σύνολο παγόνινο Θυμάμαι πως έρχεται η μουσική το δωμάτιο στο άλλο δωμάτιο Θυμάμαι τα μαλλιά στα μαλλιά, τα μαλλιά στο αυτή Τα μαλλιά στο σφένκο, τα μαλλιά στο πάτωμα Τα μάτια στην επιφάνεια, το στόμα στο ξανάτησες Να μου πίσα άμεσα, έμεσα, έμεσα, έμεσα, άμεσα ε, ε, Τι να κάνω, τι να κάνω Προφορικός, γραπτός, μουσικός, παραστατικός, κακός, κακός Και πως να καλός, καλός, το το Εκμελωτίζω το καπνί στο τεντόνιο για να τεμαχίσω γνώμη να τσιμίσω τα αυτιά, τα αυτιά, τα αυτιά στο άπειρο, το άπειρο στο διότι ή στον ιδιότι Περνάω, προς περνάω, είμαστε ζευγάρια, είμαστε φίλοι, είμαστε συγγενείς, είμαστε γνωστοί Ω, oh, είμαστε γνωστοί, τι τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι Θα συνεχίσω, μάλλον θα υπολογίσω τη γνώμη μου, θα ζηγήσω και θα αναρτήσω Για να σε δηλαδή να με εξαφανίσω σε μαλακτικό μανταρίνι Βανίλια να με κρύψω Να με Κι ύστερα λίγο όμορφα να μου μυρίσω Ναι, να μου να μυρίσω, μυρίσω. Να μυρίσω.